και λεπίσαντος ανδρός δικαίου του κόλυπε και λεπίσμα. Το του κάτου να δε ανδρόν ασεβόν Αυτά είναι ολίσου τα λόγια τα οποία γλύσαμε αδελφοί μου εν Χριστώ, αδελφοί και συμβουλιοί και εντολειμένοι βραήλοι πέρον από τα αναγνώσματα που ακούσαμε του Αγίου πολλά κατά τον επαγγελτό που εις το Ελληνό ταιριάζουν σε μία προσπάθωμα ελευθερική που αξίζει να αναπερθούμε από την μεγάλη προσωπικότητα, την αγιαστρένη πορτή της Αγίας της Εκκλησίας, τον Άγγερ Μιχόλαντο, ο οποίος από την νεαντή γνωστία, όντας γεννημένος έναν ιερακό και χριστιανικό περιβάλλον, κατάφερε να φτάσει σε υψηλά πνευματικά επίπεδρα. Και ήταν τόσο πολύ μεγάλα τα επίπεδα αυτά του πνεύμα, ώστε όταν ο Θεός Του, που έπρεπε το ίδιο όνομα ο Νοκόλαος, ανέβηκε η ψυχή Του στον ουρανό, τότε άπανες ή Οι... ιερείς, αλλά και ο λαό της των Μηραίων Εκκλησίας ήθελαν εκείνος να αντικαταστήσει τον Νικόλαο στον τρόνο τον Επισκοπικό. Και όντως ο Άγιος Νικόλαος έγινε επίσκοπος των Μιρέων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αδελφοί μου, θα έπρεπε να έχαμε στη διάθεσή μας πολλές ώρες προκειμένου να αντλήσουμε ή να εξαντλήσουμε. Α, αυτές τις πολυκύμανδες φάσεις και στιγμές του βίου ήταν ένα ανοιχτό Ευαγγέλιο της πίστης μα. όλη του η ζωή όλη του η ύπαρξη ήταν αφιερωμένη στον Θεό γι' αυτό και ο Θεός που τόσο πολύ Τον αγαπούσε έτσι λοιπόν του αντέταξε αυτή τη χάρη και αυτό το έλεος να επιτελεί θαύματα Όσοι Τον έβλεπαν εντυπωσιάζονταν από το ήθος Του, από το μεγαλείο της ύπαρξής Του, από όλα αυτά τα στοιχεία που Τον κατέτασαν στην ξεχωριστή κατάσταση των Αγίων Φίσεώς μας. Και βλέπετε πόσο λαοφιλής είναι ο Άγιος Γκώλαος, αδελφοί μου. Ούτε ώστε όταν θα δούμε στις εκκλησίες των σλάβων παίρνει αμέσως μετά από την Παναγία τη θέση που του αρμόζει. Α, είναι ο, ο πέριτος κατ' <coughs> στην θέση πάνω στο εικονοστάσι το Ορθόδοξο. Μήπως όμως δεν έχει συμφανθεί η ύπαρξή του και με τα μικρά μας παιδιά, όπου βλέπετε εδώ στην Ευρώπη τον Άγιο Νικόλαο επέλεξαν οι άνθρωποι που τόσο πολύ τον αγαπούσαν να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά κατά την εορτή των Χριστουγέννων και μάλιστα να τον συμφάνουν με τον άλλον μεγάλο Άγιο της πίστης μα μας που εμείς τον θεωρούμε και τον εορτάζουμε την πρώτη του έτους, τον Μέγα Βασίλειο. Γιατί όμως ο Σολομών λέει αυτόν τον κάθε άντρα ο οποίος είναι δίκαιος ότι κι αν θα πεθάνει, η ελπίδα δεν χάνεται. Τι θέλει να πει με αυτόν τον τρόπο, αυτό που είδαμε κι εμεί στο βίο του Αγίου Νικολάου. Και εν ζωή βρισκόταν κοντά στον κόσμο, αλλά και μετά την, τον θάνατό του, πάλι ο κόσμος, ο λαός, εναπέθεται σε αυτόν την ελπίδα του. Η ελπίδα είναι ένα δώρο της αρχεγόνου δικαιοσύνης του Κυρίου μας. Είναι ένα δώρο που πεθαίνει τελευταίο, γιατί ελπίζουμε. Αυτή λοιπόν την ελπίδα μας χαρίζει ο Άγιος Νοκόλαος σήμερα, αδελφοί μου, όταν ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Η ελπίδα μας είναι <κυρίζει> ο Κύριός μας, αλλά και οι Άγιοι, οι φίλοι μας, όπως ένας σύγχρονος θεολόγος αναφέρεται προς αυτούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό. Δεν χάνεται η ελπίδα ακόμη και αν πεθάνει ένας δίκαιος άνθρωπος. Γιατί η φήμη του, η αγιότητά του τον συνοδεύουν και μετά τον τάφα. Τι συμβαίνει όμως με τους ανθρώπους εκείνους, τους ασεβείς, ότι το κάφημά του, όπως ακούσατε, χάνεται, απολύεται. Θυμηθείτε, κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τι έπαθε ο Άριος. Μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας, της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας. Πολύ μορφωμένος, πολύ βυθισμένος μέσα και στα νάμματα της πίστεώς μα, μας, αλλά και στην Αγία Γραφή. Ήταν φιλόσοφος, ήταν μέγας θεολόγος. Όμως βλέπετε ότι παρίσφρισε μέσα στη διάνοιά του ο πονηρός και τι έγινε άρχισε να μιλάει με ερετικές δοξασίες είχε ερετικά δυνατήματα να πει αλλά επειδή όμως η φήμη του αυτή το συνόδευε και επειδή πάντων πολλοί άνθρωποι που πραγματικά ε, τον ακολούθησαν γιατί δεν γνώριζαν την αλήθεια της πίστεώς μα, μας. Τότε με αυτό τον τρόπο που διασαλευόταν το πλήρωμα της Εκκλησίας ο Μέγας Αυτοκράτορ και Άγιος Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κωνσταντίνος με κάλεσε στη νίκη της Βηθυνίας, στο 325 που και σήμερα εορτάζουμε κατά αυτό το έτος που διανύουμε τα 1700 χρόνια από την ε, συγκρότηση αυτής της συνόδου και τότε τι βλέπουμε βλέπουμε προ τη ο Άγιος που ήταν ο Άγιος τη αγάπη, ο Άγιος της χαράς που αγαπούσε όλους τους ανθρώπους όταν είδε αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει συνεχώς ο εγωισμός του και η αναζωνία του να μην σταματάνε και όσο κι αν αντέλεγαν η ορθόδοξη αρχιερής, εκείνος συνέχιζε να διατρανώνει τις ερετικές του δοξασίες. Και τότε ο Άγιος Νικόλαος για να τον σοφρονίσει, όχι γιατί δεν τον αγαπούσε, ούτε γιατί ήθελε να διευπραγίσει εναντίον του, αλλά τον αγαπούσε και ήθελε να τον συνετήσει έστω και την τελευταία στιγμή. Τότε ενώπιον το αυτοκράτορος τον ράβησε. Αυτό καταλαβαίνετε ήταν μια πράξη κολάσιμη διότι έπρεπε εκείνη ακριβώς τη στιγμή όποιος διεοπραγγούσε ενώπιον το αυτοκράτορος έπρεπε να θανατωθεί αμέσως. Όμως ήταν τόσο μεγάλη η φήμη ήταν τόσο μεγάλη η πνευματικότητα και η αγάπη του Αγίου Νικολάου όπου ο αυτοκράτορας δεν διέταξε να θανατωθεί αλλά διέταξε να οδηγηθεί στη φυλακή ο Άγιος Γουλκόνατος και εκείνο με πολλή ηρεμία δέχτηκε αυτό που του, ε, που ανα, που του ανατέθηκε. Αλλά βλέπετε αδελφοί μου ότι οι δίκαιοι άνθρωποι αν δεν επιβραβεύονται από τους ανθρώπους επιβραβεύονται όμως από τον Θεό. Το ίδιο. <BLANK masculinity> Και όλες βράδυ παρουσιάστηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από τη μία πλευρά με το Ιερό Ευαγγέλιο και από την Άγη ή Αγία Μετέρα μας με το ομόφορο, αυτό είναι το ομόφορο, του επισκόπου. Είναι τα δύο στοιχεία που εκπροσωπούν τον Επίσκοπο μέσα στην Εκκλησία. Θέλοντας να του δείξουν ότι αν η Σύνοδος σε φυλάξε, εμείς σε καθιστούμε στη θέση που σου αρχόζεται. Και του έδωσαν ο Κύριος το Ευαγγέλιο και η Παναγία μας, το Ιερό Ομόφοδο. Αυτός, λοιπόν, αδελφοί μου, είναι ο Άγιος Νικόλαδος. Γι' αυτό τον αγαπάμε τόσο πολύ. Γι' αυτό τόσο πολύ όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν εορτάζετε, πλημμυρίζουν τις Εκκλησίες, όπως και εσείς σήμερα ήρθατε να τιμήσετε και να τιμήσουμε η Αγία μας Εκκλησία, τον λαοφιλή Άγιό μας, τον Άγιο Νικόλαο και η πατρίδα μας πώς να μην τον τιμήσει όταν πρωτοστατεί η ναυτιλία, οι ναυτιλόμενοι αδελφοί μας που από τα πανάρχια χρόνια ο Άγιος Μικόλαος <coughs> είναι ο προστάτης των ναυτιλωμένων αδελφών μας αλλά και του πολεμικού μας ναυτικού. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ακράδαντες και αδιάρκτες και αδιάσπαστες σχέσεις με αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Αυτόν επέλεξαν και οι πρόγονοι σας εδώ, σε αυτόν τον τόπο της Ολλανδίας στο Ρότερταν όντας λιμάνι και εργόμενοι πολλοί Έλληνες να αφιερώσουν αυτή την εκκλησία στον προστάτη των αυτιλωμένων αδελφών μας τον Άγιο Νικόλα και από τότε γίνεται το κέντρο της πνευματικής ζωής της πόλεως αλλά και της Ολλανδία, όπου πέρασαν μεγάλες μορφές τι οποίε μνημονεύουμε και που πραγματικά κατέστη το φυτώριο το πνευματικό, η πνευματική κυψέλη μέσα από το οποίο αγιάστηκαν χιλιάδε άνθρωποι οι χριστιανοί οι οποίοι και, και έμεθα εδώ αλλά και ερχόντουσαν με τα καράβια εδώ. Και όλοι ερχόντουσαν να προσκυνήσουν τον Άγιον Νικόλαο. Έτσι λοιπόν η φήμη των ασεβών ανθρώπων όπως του Αρίου τι έγινε, το κάθυμα του αυτή η αιρετική του δηλαδή δοξασία χάθηκε ποιος μιλάει πια γι' αυτό που μίλαγε ο Άριος ότι ο Κύριος ημώνης ο Χριστός δεν είναι διφυής δηλαδή δεν είναι τέλειος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος εμείς πιστεύουμε ότι ο Κύριός μας προκειμένου να έρθει στον κόσμο και να μας χαρίσει τη σωτηρία μας έλαβε δούλου μορφή, ανθρώπινη μορφή δηλαδή, αλλά ποια είναι η διαφορά ότι εμείς φέρουμε την αμαρτία ενώ Εκείνος ήρθε παντελώς αναμάρτητος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και από τότε αυτή είναι η θέση τη εκκλησία μας. Και πολλές άλλες δοξασίες ερετικές του Αρίου κατατροπώθηκαν και σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα ο Άγιος Νικόλαος μας, τον οποίον τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς, της καρδιάς μας για ό,τι μας προσφέρει και στην πατρίδα μας, αλλά και σε μάς προσωπικά, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι όταν τον επικαλεστούν, θα του προσφέρει το θαύμα όταν αυτό είναι για το καλό και το συμφέρον της ψυχής τους. Βλέπουμε στις εικόνε ένα μέρος ελάχιστο από τα θαύματα που επετέλεσε κατά καιρού και διακρονικά ο Άγιος Νικόλαος στις ανθρώπινες εκείνες χριστιανικές οι υπάρξεις των εμπικαλέσμετων. Πήγε σε τρεις συνταθέρες και της προσέφερε ένα βουγγί με χρήματα γιατί αλλιώ τα οδημούντουσαν σε κάτι το οποίο δεν το ήθελαν και ήδησαν, αλλά δεν μπορούσαν να φάνε, δεν είχαν τα προστοζήμ. Και γι' αυτό ο Άγιος Μικόλαος τον παρακαλούσαν τη νύχτα, τους έφερε χρήματα προκειμένου να μην οδηγηθούν σε κάτι το οποίο θα τους μείωνε την προσωπικότητά τους και την υπόλοιψή τους. Και τόσα άλλα θαύματα, ρωτήστε τους ναυτιλωμένους αδελφούς μας, ιδιαίτερα τους παλαιότερους γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό η πίστη τους ήταν πολύ δυνατότερη όχι και σήμερα αγίμωνο αλλά παλαιότερα δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο ορθολογισμός δεν ήταν η ηλιστική θεόρηση των πραγμάτων τόσα σε μεγάλη και δεσπόσταση σημασία και για αυτούς τους παλαιότερους εκ των προγόνων μας ο Άγιος Νικόλαος και ο κάθε Άγιος έχει μια διαφορετική, θα μου επιτρέψετε να πω, σχέση με, με, μαζί του. Και έτσι βλέπουμε και τα, τα, τα, τα, είναι καταγεγραμμένα και τα αφηγήματά τους πόσες φορές τον είδαν να πιάνει το τιμό του πλοίου και να το οδηγεί σε έφηνο γυμμένα μετά από μια καταιγίδα. Και πάρα πολλές άλλες ακόμα περιπτώσει, Η πίστη μας, αδελφοί μου, και το λέω στα νέα μας παιδιά είναι ζωντανή, δεν είναι πεθαμένη Δεν είναι κάτι το οποίο όπω η Τα είδωλα παρακολουθούς Ζούμε και βιώνουμε την πίστη μας Αυτό το βλέπουμε από τους πατέρες μας Από τους μοναχούς Από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά Ο οποίος για του αυτής του φωτός μας μίλησε Για αυτή την ζώσα πίστη Την οποία όμως τι χρειάζεται Χρειάζεται πίστη να έχουμε Πίστη αυτό είναι που σήμερα ο άνθρωπος πάσχει να κατακτήσει Και βλέπετε ότι πολλές φορές Εγκλωδίζεται σε αυτά Τα μετερήσια του ορθολογισμού Πώς δηλαδή να ξεπεράσουμε Αυτό τον ορθολογισμό Και να αναρθούμε και να πούμε κάτι πολύ απλό Πιστεύω Αυτά που βλέπουμε τα μάτια μου Τα πιστεύω Αλλά υπάρχει και ένας άλλος κόσμος Αδελφοί μου Αυτός που δεν τον βλέπω Και όμως υπάρχει Δείτε το σώμα σας. Τι βλέπουν οι αισθήσεις μας από το σώμα μας. Ελάχιστα πράγματα σα σας πληροφορώ. Τα οποία βέβαια αναλυόμενα σε βάθος είναι εκατομμύρια κύτταρα. Αλλά τα δισεκατομμύρια των τάρων, οι λειτουργίες, τα όργανα που υπάρχουν μέσα μας, τα σπλάχνα, όλα αυτά τα στεία βιολογικές και διοθημικές εργασίες που διεξάγονται μέσα στο σώμα μας, το ώστε από τον να να χαρακτηριστεί ως ένα μικρό σύμπαν, τι βλέπουμε από όλα αυτά, με το σκεπτικό δηλαδή του διαπτυσμού και του δεκάρου παραδομασχάρη, θα πρέπει να μην πιστεύουμε τίποτε άλλο εκτός από αυτά που βλέπουν τα μάτια μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η θεώρηση οδηγείται αναπόφευκτα σε αποτυχία. Γιατί έρχεται η ίδια η επιστήμη, και μας λέει ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, εκατομμύρια τα περισσότερα, τα οποία <coughs> δεν τα βλέπουμε <coughs> Και όμως υπάρχουν. Και όμως χρειάζεται κάποια όργανα για να τα δούμε. Έτσι λοιπόν και η πίστη μας στο Θεό θέλει το όργανο της πίστεως. Θέλει το όργανο της προσευχής. Θέλει να τον πλησιάσουμε με αυτά τα εργαλεία τα πνευματικά για να καταλάβουμε την παρουσία του γιατί είναι πνεύμα ο Θεός. Ενώ εμεί. Το πνεύμα μας, η ψυχή μας, είναι εγκλωδισμένη μέσα στο σώμα μας και δεν μπορούμε να τον δούμε με τα μάτια του σώματός μας, όμως τον πλησιάζουμε αφού μας αποκαλύπτεται συνεχώς με την, με την όλη μας προσπάθεια. Αυτή που όλοι οι πρόγονοι μας, οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι, προσπαθούσαν να πλησιάσουν τον Θεό και τον πλησίασαν και ο Θεός αποκαλυπτόταν σε εκείνους για να μην σας κουράζω περισσότερο αδελφοί μου εύχομαι και προσεύχομαι προς τον Πανάγκαθο Θεό ο Άγιος Νικόλαος μας να είναι μαζί μας πάντοτε συμπλωτήρας και συναγωνιστής μας να μας χαρίζει δια των πρεσβειών του πλούσια την ευλογία του στη ζωή μας να πρεσβεύει προς τον κύριο τον παρακαλούμε να μας χαρίζει την κατάμφω υγεία που τόσο πολύ την έβγη ανάγκη δηλαδή την υγεία της ψυχής και τους σώματο να μας χαρίζει φώταση, ιδιαίτερα για τα νέα μας παιδιά που τα βλέπω και πραγματικά προσεύχομαι και μόνο σε τι κόσμο ζουν και ακόμη τα πιο μικρότερα παιδάκια, τα οποία καταλαβαίνετε σε τι κόσμο θα έρθουν. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε όλοι και για τα νέα παιδιά που είναι τα πιο μεγάλα, αλλά πολύ περισσότερο και για τα μικρότερα παιδάκια σε τι κόσμο αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος την πορεία του. Σε τι κόσμο θα έρθουν και τι να θα υποστούν. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο πολύ πρόσφατη η σχέση μας με τον Θεό να τον παρακαλέσουμε να μας χαρίζει κάθε καλό στη ζωή μας και να αλλάξει την πορεία του κόσμου με τη φώτιση ούτω ώστε να οδηγηθούμε στην αλήθεια η οποία ελευθερώνει πραγματικά όχι τον κύριο δεν μας το είπε αυτό, Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Ήθε λοιπόν οι πρεσβείες του Αγίου Νικολάου να μας ελευθερώνουν και να μας απελευθερώνουν από κάθε καλό και να κάνουμε πράξη το Λόγο του Κυρίου μας. Δότε τα του Κέσιαρο στο Κέσιαρο και τα του Θεού το Θεό. Και του να είμαστε καλά, πρόνια πολλά και ευλογημένα. Αμήν.